Έλα, παραπολιτικά εκεί. Παραπολιτικά εδώ. Ο προφίλη Κατζιαπόστολο του Χατζιφλουρέντζου Κα Θα μας κάνει μια προφητεία για το μέλλον μα. Βανδίτη, που αν βγουν αληθινέ οι προφητείες Κοίτα, προφήτες τώρα αυτά τα, τα, τα σιχαίνουμε λίγο. Δείχνει μια έπαρση, μια ψωνίλα τώρα ότι να λέω ότι είμαι προφήτης τώρα λίγο αηδιάζω. Μέντιουμ, να περάσουμε στο Μέντιουμ. Μασάου Δαφνόφυλλα. Άμα θες, μασάου Κάντε είναι κάτω. Ναι, δεν λέω. Μελιά τα κατήρια στα στούντιο, ο Μιχάλης είμαι από τάξη. Πειάς, Μιχάλη. για Ρε φίλε, α πούμε κάτι. Παίζουν κάτι. Αυτή η Ζαχάροβα, ρε, τι μιλφέγγει αυτό, ρε φίλε. Μιλφέγγει, α είσαι μερακλή. Πολύ ρε, φίλε, τι μιλφέγγει. Απίστευτο. Ξέρει και Ζαχάροβα, η εκπρόσωπο στο εξωτερικό, το ξέρει. Ξέρω, χειά. ξέρω, αυτή τη Ζαχάροβα από τη Ζαχαρόνη που λέμε. <laughs> Λέω και ένα έτσι πιο μέτριο αστείακι, περνάνε και αυτά κάποιοι που και σε φερλί. Εγώ χθε είδα στον δρόμο έναν βιαστή. Και τι έκανες? Τι έκανα. Άρα να τρέχω. Έτρεχα, έτρεχα, έτρεχα. Και yeah. έτρεχα το πρόλαβα. <laughs> ε, φίλε, για πάρτισε πέρα το όπλο και πολεμούσα και εγώ μαζί με του ετσένους. Εσάς. Καλά, κατώρα και <laughs> λίγο και εσύ τώρα με τα όπλα. <laughs> Πάρε το πιστολίνο σου και τραβά παραπέρα. <laughs> Έλα, φίλια. Όλοι οι επιβήτωρος της αφνικά βρεθήκαν όλοι. Οι μισοί περιμένουν Περιμένουνε τους <laughs> Ουκρανές να αναγαμίζ Ήσουνε... Γιατί, σε χαλάει, σε χαλάει, Και εσύνα... άλλοι κοίτανε τη Ζαχάροβα, σούργελο. Ρε, μας χάρτα, μας για Κυρία βιταμίνη βιταμίνη τρία και σε. Είναι σοβαρός ο Άντωνης εσύ. Ναι, τι είναι. <laughs> αν κάτι είναι ο Άδωνης, <laughs> είναι σοβαρός. Όλοι έχουμε να το λέμε αυτό. Είχε μέσα στη Βουλή και είπε αυτό το πράγμα. Το του Ελλάδα Είναι από το μείον 2. Άρα στην πραγματικότητα είναι 6, δεν είναι 10. Μείον είναι το 2. Μείον 2 λέει στο 8 μα κάνει 6. Δηλαδή δεν το σκέφτηκε πριν πάει να το πει. Και 6 πόσο είπε δια 3 κάνει 10. Στου 3 μήνε 2 πάχνουν εδώ και το περιεχόμενο. Στου 30 μήνε πόσο. Πόσο πέθανε του Ριώδεκα. 10 πάνε. Ναι, 60 δια 3 κάνει 10. Το πέρα... πέρα... είπε και ο άλλο. 2 παραπάνω, 2 το μήνα. Το έχουν κάνει 2 στου 3 μήνε. Στι 3, 2. Εντάξει ιστορικό είναι, δεν πρέπει να τα ξέρει κιόλα. Υπουργό Ανάπτυξη είναι. είναι Έλα, καημερινά, γιατί βλέπει κάποια ανάπτυξη, όλα καλά. Βλέπει και ο πρωθυπουργό βρήκε καλή δουλειά. Mm. Ο Μιτζοντάκη του λέει: Βρήκα καλή δουλειά. Θυμάμαι το 1997, δούλευα στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή πήρα την απόφαση με, τη, με την κόρη μου, τότε λίγο μηνών, να γυρίσω στην Ελλάδα. Το έκανα γιατί πίστευα ότι θα είχα μια, θα είχα μια καλή δουλειά. Απαγγελία, το βρήκε. Ξέχι, ευκαιρία, ξέρει. Φαντάζομαι ότι από γνωστού, όχι. Ναι. Μπορεί, μπορεί. Ναι. Από την οικογένεια, από συγγενεί, μπορεί. Ελά, ρε Κουνούμα, λέει. Τι θε. Με θυμάσαι, ρε. που ζευγόταν. Σε θυμάμαι. Έλα να σου πω, φαντάζεσαι τη φάση να σου κοιτάει ο κούλη στα μάτια και να λέει. Τα είπαμε και τα κάναμε. Στο τέλο τη τετραετία θα μπορείτε όλοι σα, όλα τα κομματικά στελέχη, να κοιτάνε του πολίτε στα μάτια και να του <Τι>... λένε. Παρά τι δυσκολίε, τα είπαμε και τα κάναμε. Είναι... Δεν θέλω να φαντάζομαι τη φάση να με κοιτάει ο κούλη στα μάτια έτσι κι αλλιώ. Θα σε πιλωτήσει, αι. Είναι τόσο σε θα σε πιλωτήσει. Δεν το αντέψω αυτό, ναι, δεν το αντέψω. Υπάρχει μια λύση για αυτού. Γεωργιάδη, Πλεύρη, Νισέλε, Κούλη. Και αυτοί δεν αποστραβλίζουν από την πολιτική να ασχοληθούν με το θέατρο. Έχουν ταλέντο, είναι νούμερα. Εγώ δυνά. τα έχω πει και του τιμώ και σε κάθε παράσταση. Α, για τη θυμά... συνεχή παρουσία του στην επιθεώρηση. Α, με τα λέω. Δυνά. Με την ευκαιρία όμω έχουμε παράταση παραστάσεων. Ζήτω το πένθο για άλλα δύο Σάββατα. Άρε, κουμπάλα, πάλι διαφήμιση δεν θα κάνω. Έτσι, Στο λέγε. Σταυρό λέγε. του <laughs> Δύο τελευταία <laughs> Σάββατα, παράταση <laughs> παραστάσεων. Ναι, ε, τον κύριο Λαδά. Λάδα. Τον κύριο Λαδά. Λαδά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Που είναι σε ηλικία μεγάλος, που είναι γέρο <χεχει> Όχι, δεν είναι μεγάλος. Το γέρο το Λαδά. Γιατί Λάδα. το κάνετε με παύση. Παρακαλώ. Είναι Λα... Δάς. Όχι, τον γιο το λαδά. Είναι με δύο αλφα, είναι λαδά. Όχι, όχι, λαδά. Και γιατί δεν το λέτε λαδά. Λαδά. Τώρα το λέτε έτσι, επειδή το παγώ. Είναι αυτό που είναι και σε τυράκια τρίγωνα, λαδά κυρί που λέμε. Ωραία, <laughs> <Ρε>, χιούμορ. <laughs> Απιστεύετε ακόμα ότι θα σου τον δώσω. <laughs> Μάλιστα. Ναι, όχι, δεν θα πάει καλά. Δεν σα καταλαβαίνω. Δεν γίνεται, δεν είναι εδώ, τον έχω στο ψυγείο. <laughs> το τρίγωνο τυρί. Οκ, okay, εντάξει. Χάρηκα. Ναι. Eh, ella mola eh. Me ha tratado, me ha tratado. Ella mola ya. ¡Calarita, carramarta. Eh, ella mola. Tu capitán y carla. Eh, ella mola. Demulete hija de ti si tu quiero Lala. Και τι, δεν πήγε καλά? Όχι, είχα πει να μου, είχα φτήσει το τηλέφωνο μου να με πάρει. Και δεν σας πήρε? Όχι. Τέτοιος είναι, εμψόλου συγκόμενες τέτοια κάνει. Δεν, δε, τι μου είπατε? Τέτοιος είναι λέω, ναι, απαράδεκτο. Όχι απαράδεκτο, δεν είναι. Τον φλερτάρατε και σας έγραψε? Ε, κοιτάξτε, που είχαμε φλερτάρει 90 χρόνων και... Δεν, δε, είναι μερακλής, είναι μερακλής. Yeah. Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να μιλήσω μαζί του. Ναι. Ναι, εσεί ποιο είστε. Εγώ είμαι συνεργάτη του. Ναι, ποιο είστε. Είμαι, ε, δεν με ξέρετε, είμαι κρυφό χαρτί. Ναι, αλλά εσεί έχετε το δικό μου το κρυφό χαρτί. Ποιο είναι. Αυτό το οποίο βλέπετε. Α, ωραία. Θα το δώσω κι εγώ. Το όνομά μου είναι Τζένι. Πώ Τζένι. Τζένι. Μπότσι. Πώ Τζένι Μπότσι. Τζένι Μπότσι. Ναι. Το όνομά σου. Ναι, ναι. Παίρνουν το όνομά σου, σε παρακαλώ. Jenny, ευγενία έχω βαφτιστεί. Τι λε λέω, ευγενία με βαφτίσανε. Ε, Ευγενούλα, ευγενούλα πε μου το όνομά σου Ευγένειο. Ναι, γιατί Ευγένειο. Ευγένειο είσαι. Όχι. Ως... Όχι, όχι, δεν προσδιορίζομαι ω Ευγένειο. Κοίταξε, πε μου για να μπορώ να μιλάω μαζί σου. Αλλιώ δεν και... μιλάμε. Ό, εγώ Εγώ, δεν... εγώ προσδιορίζομαι ω Ευγενία. Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είστε ευγενεί και χιουμορ. Εγώ το έχω λόγω ηλικία, το έχω ανάγκη. με ανθρώπου που έχουν χιούμορ και μπορώ να μιλήσω. Κοιτάξτε να δείτε, εσεί είστε από, το, από τα παιδιά, ναι, ναι. Τα του Πειραιά τα... που κατέβηκαν στη και εκδίδονται. Ναι, τα παιδιά μου αρέσουν και σα ακούω. Να είστε καλά. Υγιαλάω γιατί είναι μεγάλη ηλικία και περνάει η ώρα μου ευχάριστα μαζί σα. Εντάξει, έχω κι άλλε που είναι μπαμπόγριε. Μπαμπόγριε, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Αύριο για λάλα, αύριο. Γεια, γεια. Γεια σα, Γεια. Συγχαρητήρια για την παράσταση το Σάββατο! Ισούνα! Ήμουν, είχα έρθει με τον κολλητρό! Και καλά, περάσατε! Ήταν γαμμένο λόγω χιέλιου και, και κλάμα του μαζί! Mm. Αλλά βέβαια, έχουμε είμαι και λίγο κατηστηρημένο. Πολλά πράγματα δεν καταλαβαίνω! Όσο κατάλαβε, δεν πειράζει! Ε, ρε Αποστολή, να σου πω κάτι, τι θα κάνουμε να βρούμε κι εμεί κανένα βίσμα να μα βολέψει κάτι να κάνουμε! Εσένα, πού να σε βάλω! Ε, που έχει, τι έχει! Α, είσαι ανοιχτό! Ναι, ναι, τι! Είμαι ορθάνικτο! Υπάρχουν κάποιε ανάγκε κάτω στα καμαρίνια. Πάμπερι λέγεται, Πάμπεριγκ. Προετοιμασία θα κάνεις στην ουσία, προετοιμασία των καλλιτεχνών για να βγουν σκηνή. Χρειάζομαι κάποια ειδικά υλικά. Ε, θα σε προμηθέσουμε εμεί. Εντάξει, κάτι και ειδικά, κάτι. Τέλο πάντων, μην αγχώνεσαι. Ωραία, ωραία. Από να πάρει περισσότερα. Ε, βέβαια. Να είσαι καλά, περιμένω, ε. Καλή Ανοίξανε θέσει. Γεια. Έλα από το λάο. Τι θε. Τι αναμαλύει αυτή με το ράβιο που ακούμε τώρα μέσα από το τηλέφωνο. Είναι αυτή τη μετακόμιση. Ναι, θα τα φτιάξουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία το Σάββατο ότι θα μα και σα είδαμε. <σχε> μπράβο, καλά δεν σε πήραν σε από το μπράβο. Να πούμε. Σπουδά... Γιατί μπ... λαμά, <σχεσίλαι>, καλώ, <όχι> να πει μπρο. Στον Άρει λίγο ψηλέ ρεύσει. Δεν είσαι για μπροβό. Δεν είσαι και ρουβάσμα τώρα, μιλάει. Εντάξει, κρίνεται ένα αυτή, τον δέχουμε. <σχεσίλαι>, Τέλο πάντων. Παράζουμε ρέα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ε, μέσα σε όλο τον παραλογισμό και το χαμόρα επειδή που γίνεται αυτά τα χρόνια, κάτι τέτοια, τέτοιε μορφέ τέχνη, είναι μια. Ένα μικρό φάρο ελπίδα. Δηλαδή, μαζεύεσαι, το βλέπει. Λε, εντάξει, δεν είμαστε ο καθένα μόνο του, υπάρχουν και άλλοι που το βλέπουν έτσι. Και αυτό είναι πολύ σου δίνει διάθεση να συνεχίσει τα πράγματα, α πούμε, να το παλεύεις. Να σε καλά, φίλε μου. Συνεχίζει έτσι, δεν, έχει, δεν είναι τέλειο. Yeah. Πήραν παράταση, συνεχίζει μέχρι, το, μέχρι του Λαζάρου. Πάντα τέτοια, πάντα καλά. Αποστολάκω. Να. Τι κάνει, καλά, είσαι. Καλά. Πες τους εκεί πέρα να αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνούμε με σένα. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω να ακούω όλε τι ηλικιότητε τη διαφημίσει. Σωστό, αυτό το είπαμε. Δεν θέλω να ακούω ότι. και δεν θέλω να ακούω διαφημίσει καταρχήν. Γιατί έχουν ηλικίο πνεύμα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Έλα, ηρεμήσει, εντάξει. Ένα που θέλω να πω είναι ότι ο Θήμιος προηγουμένω είπε, δεν βλέπει, λέει, ότι ο Πούτιν βομβαρδίζει του Ουκρανού. Έτσι στα καλά, καθούμε να ένα πρωί Και βομβαρδί του Ουκρανού. Μήπω ξέρουμε ποια ήταν η αιτία. Για πε. Τι να πω. Όσο oh, και εγώ yeah, γίνεται εμφύλιο yeah. πόλεμο 8 χρόνια στην Ανατολική Ουκρανία και κανένα δεν την είχαν πάρει. Και τώρα του πειράζει, δηλαδή επειδή οι βόμβε αυτέ πέφτουν στην Ουκρανία, αυτέ που έπεφταν στη Συρία, στην Λιβύη, στο Ιράκ. Δεν ήταν οι ίδιε βόμβε. Γιατί τότε δεν είχαν βγει στου δρόμου ο κόσμο. Στην hey, αγύρα... άκρη. Δεν καλά. Όχι να μην είσαι καλά. Μην είσαι καλά άμα δεν θε να είσαι καλά. Δεν θα κάτσω να Όχι να κάτσω να σκάσω. Κοίτα, κάτσω, άλλαξαν. Άκου ηλικιότητα από ανθρώπου. Άλλαξαν στην Αγγλία τα χρώματα από του πίνακε. Του οποίου ζωγράφησαν οι Ρώσοι. Μιλάμε για παράκρουση. Μιλάμε για ηλικίου. Μιλάμε για, για τρέλα. Για ψύχο. Καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνεις. Ε, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τώρα καταλαβαίνω. Δεν μπορώ πω. Είναι δικά μου θέματα αυτά. Είναι δυνατόν να μα έχουν βάλει μέσα σε ένα σακί όλου μαζί και να μα ανακατεύουν. Και όμω είναι. Τα χιλιάδε τάμπε που έφυγαν από την Ατχαντούρ και πάνε προ την Ουκρανία. Ποιο θα. Τροφοδοτία αυτά. Ε, τώρα εγώ φταίω. Αυτό ένα μηδέν. Και σ αυτός, σ αυτό σ αυτό τους λύθους που κάνουν το κυβερνήτη δική του είναι η Ελλάδα να κάνει ό,τι θέλει. Ακουραβεστιάμε την παρασκευή. Παραγείλαμε σουβλάκι και έτσα να μα δούμε φυσικά την οικολούλη γιατί θέλουμε να μάθουμε οπωσδήποτε αν η συνταστήρια ξέρω εγώ του ζωδίου τη ρεούλα, είναι ίδια, ταιριάζει τέλο πάντων, με το άντρα τη. <Σουχα> Καταλαβαίνει, και αντί για σου λάκια μα Ρηποστόλε μου μια πίτσα. Να με τα συχωρήσεω. Ε, δεν σε χαλάσει, εντάξει. Ελλάδα και η πίτσα καλή είναι. 3.30 το σουβλάκι από 2.80 την προηγούμενη εβδομάδα. Ενά, τρο σουβλάκι. Τα έχει όλα μέσα. Έχει και σαλάτα, έχει <Στ' αρθούς> και πρωτενη, έχει <Στ' αρθούς> <Στ' αρθούς> και άμιλο. Έλα, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά 3:30 είναι μεγάλη η πίτσα που μα ήρθε. Πονάει ο κόλο μα. Δεν πειράζει. Μαθημένο είναι ο κόλο σα. <laughs> και στα δικά σα, σα εύχομαι. Λίγο. Και... Αλλά χαλάει, ρε παιδί μου, γιατί μάθαμε ότι αυτή η κεταμίνη, άμα λέει, τη χορηγήσει σε σωστή δόση, θα είναι σαν φυσιολογικό, ρε παιδί μου. Δεν ναι, Το περνά έτσι. Κατάλαβε, είναι φυσιολογικό ο θάνατο. Λοιπόν, πάντω για να πούμε και το στραβού των αυτή η συμφορά έχει ονοματεπώνημο. Λέγεται ρούλα πισπηρήγκου, εντάξει. Δεν είναι, α πούμε, το γνωστό κοσμημα του. πόλη που το κεφάλι του Ζάκ έπεσε με πάνω στο πόδι του και πάλι καλά που ο άνθρωπος δεν έσπασε κανά πόδι Άγιο είχε, ο Ζάκ πάλι δεν είχε και το άλλο καλό που μας έκανε η Ρούλια Πισπυρίκου είναι ότι εξαφάνισε με μια τη φτώχεια την αρύτερα να προσαρμογείς τον πόλεμο, ε? Μπράβο, μπράβο, μπράβο είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, καλά θα πάει και αυτό Αποστολάκο Έλα πάλι Ξέχασα να σου πω ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πασισταριό Ζελένσκι να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Μάλιστα Έλε... νομίζω μου το έχεις πει κι άλλη φορά Είμαι εκνευρισμένος διότι αυτοί οι λύθιοι δέχονται μέσα στο ιερό κοινοβούλιο της Ελλάδας να μιλήσει αυτός ο Θεατρίνος Έχει κόψει καπίστρι, έχει γίνει πάνω σκαμμένο, τι γίνεται. Δεν μπορεί αυτό το... ε, άμα <σως> δεν μπορεί, δεν μπορεί, τέλος. Αλλά το έχει σπίτι, τα κάνουμε τώρα. Θέλω να πάρουμε όλε τι μαρινέλε στα χέρια και να πάμε μέσα στη βουλή. Τι είναι μαρινέλα, Τι μαρινέλα. Δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Ε, και τώρα πώ θα καταλάβω. Να το κόψει αυτό, θα σου το πω, στα αυτή, δεν θα πει. Ναι, ναι, πε το κλείφτο μου. Το κολυβόλο. Α, και δεν πρέπει να το πω αυτό, ε. Άμα το πεις στο νοέρα θα, θα βρούμε τον πελά μα. Η Μαρινέλα είναι οπλοπολιβόλνο. Ναι. Αυτό που είχε μου σωστά τον το μπαρ. Και εγώ πρέπει να το καταλάβω αυτό. Και τι ρε τι το καταλάβει. Λέει, ε, δεν είσαι έξυπνος. Τέλο πάντων. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι, οπότε το κατάλαβα. <συρσά�ν>